Ελληνοφρένια, Γεια σα, σα καλωσορίζουμε. Μεγάλη Πέμπτη και σήμερα όπω και χθε έχουμε αποφασίσει η εκπομπή να είναι ειδική λόγω του κλίματο, λόγω των ημερών. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μιλήσουμε για το Θουκυδίδη σήμερα. Μην φύγετε όμω όσοι δεν ξέρετε για το Θουκυδίδη θα μάθετε ορισμένα πράγματα και έχουμε και έκπληξη στην πορεία. Δεν θα έχουμε λαό, όπως κάθε μέρα επίση. Ο Αποστόλο έχει φύγει, δεν υπάρχει αυτέ τι μέρε πηγαίνει στα Ιερουσόλυμα για το Θείο Δράμα. Οπότε εμεί φέραμε έναν ειδικό για το Θουκιδίδη να τον καλωσορίσουμε, καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας. Γιατί σας αρέσει ο Θυκηδίδης? Γιατί είναι ένας ιστορικός, που είναι αντικειμενικός, χαρακτηρίζεται από την αντικειμενικότητά του, καθώς ε, κατέγραψε τον Πελοποννησιακό πόλεμο ε, μόνος του, πήγε σε όλες τις μάχες, κατέγραψε τα, ε, τα τοπία που αντίκρισε, τις μάχες πώς εξελίχθηκαν, τις αποφάσεις που πήρανε, όσους μπόρεσε να παρακολουθήσει ή να μάθει από κοντά. και μας έμαθε ότι. Η ιστορία καταγράφεται αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά. Ε, εσύ τον γυρίζεις στον ελληνικό γιατί είσαι μικρότερο είσαι μικρός. Ε, τον έμαθες από το σχολείο, το Θουκυδίδη. Ό, ε, όχι τόσο πολύ. Σαν το αρχικό μου. ερέθισμα ήταν στο ναι, σχολείο. Ναι. Και μετά το ψάξες μόνο σου. Το ψάξα μόνο μου γιατί ήθελα να γυρίσω λίγο στην ιστορία. Γιατί στι μέρες μας βλέπω ότι τα πράγματα είναι λίγο κάπως σκούρα και πιστεύω και ότι... γυρίζει και ο άνθρωπος, ναι, πίσω, και γυρίζει ο άνθρωπος ναι. πίσω να δει ίσως γιατί ήταν πιο έξυπνοι τότε είχαν πιο υψηλό IQ και κατάλαβα ότι τότε οι άνθρωποι αναζητούσαν τις πληροφορίες ψάχνανε ήταν σε εγρήγορση και τώρα στην εποχή μας λαμβάνουμε μια πληθώρα πληροφοριών τις οποίες δεν μπορούμε να τις επεξεργαστούμε θα μπορούσε δηλαδή κανείς να πει ότι σε ένα πανεπιστήμιο ότι ο βιβλιοθηκό μέσα μπορεί να κάτσει και να διαβάζει στα 20 χρόνια της υπηρεσία του όλα τα βιβλία. Αυτό όμως δεν τον πήρε πολλές πληροφορίες, ναι, αλλά δεν θα μπορεί να τον κάνει ναι, είναι έξυπνο. Είναι η κρίση. είναι η κρίση, έχει ο διαχωρισμός. Ναι, να επεξεργαστεί στην πληροφορία. Γι' αυτό και ανώτερος είναι ο Πρίτανης. Γιατί είναι ένα άνθρωπο που διακρίθηκε γι' αυτό. Θεωρητικός, θεωρητικά, θεωρητικά, θεωρητικά, θεωρητικά πάντα, πάντα μιλάμε. Θεωρητικά. Έτσι, ναι, πάντα θεωρητικά. Οπότε ο Θουκιδίδη είναι αντικειμενικός, αρέσει το διαβάσει επειδή ναι, πήγε πιστεύω, εκεί πήγαινε και πήγαινε κτλ. Έχει παρακολουθεί τι μάχε και όλα τα υπόλοιπα, ναι, τι λέει. Ναι. Και ε... πιστεύει εξ αρχή ότι είναι αντικειμενικός, άρα και είναι η αλήθεια αυτή. Μάλιστα. Ο κύριο λοιπόν που τα λέει αυτά είναι πρόσφυγα στην αρχή, μετανάστη στην πορεία. Έχει έρθει Έχ από το Ιράν όταν ήταν δυόμιση χρονών. Μπράιαν είναι το όνομά του, ποιά σου Brian, λοιπόν, Και μας λέει, ε, ζεις 26 χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι? 26. Τα δυόμιση τα έζησε στο Ιράν, τι να θυμάσαι Δεν τώρα, σχεδόν τίποτα, τίποτα. Ναι, τίποτα. Και έφυγε η οικογένεια από το Ιράν το 1987. 1900... 87. 11 Μαρτίου. Ο Χωμένη τότε εδώ. εκεί. Χωμένη. Ναι, ο Χωμένη ήταν ήδη 7 χρόνια εκεί. Είσαι χριστιανός. 8. Έτσι? Χριστιανός, ναι. Και... Ασύριος. Ασύριος. Ναι. Είναι λαός της Μ Και ζούσαμε και στα εδάφη της Συρίας και στο Ιράκ και στο Ιράν και, και στην Τουρκία, στην Νότια. Ε, αντιμετωπίζαμε πολλά προβλήματα λόγω θρησκεύματο. και αυτό μας ανάγκασε να αφήσουμε τα εδάφη μας ύστερα από 6,500 χρόνια. Εσείς έτυχε να να είναι στα εδάφη του Ιράν, του τωρινού Ιράν, ναι. με okay. όλα αυτά την, την επέκταση εκεί των Ισλαμιστών... Ναι. Να του πούμε κάπω έτσι. Ε, ένιωσε άσχημα λίγο οικογένεια. Δεν έβλεπε ότι δεν άσχημα, έχει ναι. μέλλον καλό και ήρεμο και ειρηνικό. Ε, έτσι ακριβώς Και αποφάσισε να φύγει. Είσαι εσύ, άλλο ένα αδερφός Οι γονεί μου. Ο, μητέρας... Είχε έρθει και η μητέρα τη μάνα μου τότε, αλλά μετά από 9 χρόνια παραμονής εδώ στην Ελλάδα, έφυγε. Πήγε στην Αμερική, όπου βρήκε και το υπόλοιπο. Σόι. Το υπόλοιπο Σόι. Και εσεί θέλατε να φύγετε, νομίζω. θέλετε να μείνετε Ελλάδα. Ε, θέλαμε να φύγουμε τότε και πολλά χρόνια Μέχρι πριν λίγα χρόνια, αλλά τώρα πλέον έχουμε φτάσει εκεί. Τα πλέον. Θα ξαναγίνουμε μετανάστε από την αρχή και θα είναι κάτι δύσκολο. Τώρα γίνονται και οι Έλληνε μετανάστε. Άστε. Ε, Δεν είναι, κρίμα, είναι κρίμα, ναι, είναι κρίμα. Το σχολείο, Πήγε σχολείο, νοικιαγωγείο, σχολείο, κανονικά Δημο, όλα ναι, εδώ. Ναι, δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο, Τεή. Ναυπηγό. Ναυπηγό, ναι, εδώ στο Τεή Αθηνών. Και το οποίο τα πρώτα τέσσερα χρόνια παρακολούθησα κανονικά όλα τα μαθήματα. Ε, εντάξει δεν τα πέρασα και όλα με τη μία γιατί χρωστούσα κάποια ναι, μαθήματα εντάξει. και αναγκαστικά έπρεπε να διακόψω τις σπουδές μου το 2006 γιατί μου δώσανε μία άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας και έπρεπε αναγκαστικά να, δουλ, να δηλώνω 200 ένσημα το χρόνο σαν ένα από τα δικαιολογητικά για να ανανεώσω την επόμενη άδεια που, η οποία θα ήταν για δύο χρόνια η με αποτέλεσμα να παρατήσω τις σπουδές μου και να αρχίσω να εργάζομαι Έτσι, δούλεψα για τα επόμενα έξι χρόνια, πέντε χρόνια και σταμάτησα όταν πλέον έμεινα άνεργος. Και πήγα αναγκαστικά πάλι στο σχολείο για να πάρω γρήγορα το δίπλωμά μου διότι υπήρχε ένας νόμος ναι. που θα με διαγράψουν από τη σχολή. Ευτυχώς δεν με το πρόλαβα και πέρασα όλα τα μαθήματα. Και τώρα θα κάνω πρακτική άσκηση σε ένα γραφείο, πρώτο ο Θεός, ναι. για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να πάρω το πτυχίο μου. Με το καλό, καλό όντω, και να πάνε όλα καλά. Και... Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και μετά σε περιμένουν θέσει δουλειά και σένα όπω όλου, και ναι. στην Ελλάδα τη ανάπτυξη. Γιατί κάτι λέει ο Σαμάρα συνέχεια, για να το λέει ο μάλλον ναι. θα γίνει. Αυτό είναι δηλαδή ένα πρόβλημα στο βιογραφικό μου. Το οποίο γράφει πάνω ότι μπήκα στη σχολή το 2002 και είμαι τελειόφητο αυτή τη στιγμή που διανύουμε το 2013. Θα πούνε, α πούμε, τι, κάτι δεν πάει καλά, πούμε. Ναι. Γιατί τόσο πολύ να βγάλει μια σχολή. Ναι. ναι, υπάρχουν Και θα πρέπει ας πούμε να το κάνω σαν σημείωση γιατί Τουλάχιστον να με ρωτήσουν και να μιλήσουμε από αυτού Να σε ρωτήσω κάτι ε, Όταν ήρθατε εδώ ήσασταν πρόσφυγες έτσι Το 1987 δεν υπηρχερεύουμε προς την Ελλάδα Όχι. Ήρθατε ναι. ως Είμασταν πρόσφυγες, πρόσφυγες ναι. Αυτό λόγω ΙΕ και τα λοιπά σημαίνει κάποια πράγματα Έτσι παίρνει μια κάρτα Ήταν μια μπλε κάρτα η οποία μας παρήχε κάποια δικαιώματα να, να έχουμε συναλλαγές με δημόσιες τράπεζε. Ναι. Και να είμαστε ενωμένοι. Είναι ένα καλό καθεστώ. Το έχουν χρησιμοποιήσει και Έλληνε την περίοδο τη Χούντα στο εξωτερικό. Ναι. Συμβαίνει, έτσι Παντού, πρέπει να γίνεται. στη χώρα σα δεν μπορούσατε να ζήσετε. Όχι, ε, δεν μπορούσαμε πλέον να ζήσουμε. Θα ήταν πολύ δύσκολο Ήταν δύσκολη η αντιμετώπιση απέναντί μα. Δεν είχαμε κανένα πολιτικό δικαίωμα. Και γενικότερα δικαίωμα ούτε καν στην εκπαίδευση. Δεν είχαμε στην ανώτερη εκπαίδευση ω χριστιανοί. Και ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και πόσο μάλλον να σου λένε το Κοράνι από τον Υπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Ναι. Ενώ ναι. η παράδοση της οικογένεια είναι διαφορετική. Ναι. Αυτό το καθεστώ ήταν του πρόσφυγα. Που προβλέπει αυτά που προβλέπει. Τώρα θεωρείται πρόσφυγα 26 χρόνια μετά. Τώρα θεω, θεωρήθηκα οικονομικός μετανάστη, αργότερα. Και αυτή τη στιγμή έχω βγάλει καινούρια άδεια διαμονής. Έχω τη βεβαίωση αυτή τη στιγμή. Δεν έχω την άδεια στα χέρια μου. Έχουν περάσει 4,5 μήνε και δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Λόγω σπουδών, για ανθρωπιστικού λόγου. Και αυτό έγινε διότι από το τέλος του 2011 εγώ έμεινα άνεργος και δεν μπορούσα πλέον να δικαιολογήσω νέα άδεια διαμονής δηλαδή εργασία. Ενώ 26 χρόνια εδώ, ναι. είναι η οικογένειά σου, έχετε έρθει με το καθεστώς του πρόσφυγα, ναι. αναγκάζεσαι, ανατακτά διαστήματα ανάλογα το πότε αλλάζουν οι νόμοι και όλα αυτά που ναι. βλέπουμε, να ανανεώνει, να, να... εξαρτάσει από ένα χαρτί, Έτσι. να φοβάσαι να σε πιάσουν κάποια στιγμή χωρίς αυτό το χαρτί. Να υφίστα ελέγχου όπου θέλουν, όποιο θέλει. Ανά πάσα στιγμή, ναι. Ενώ μιλά ελληνικά, σ' αρέσει ο Θουκιδίδη. Τον έχει διαβάσει όσο λίγοι φαντάζομαι. Μπράβο, οι που το διαβάζουν στο σχολείο το περνάνε. Ο καθένα ότι, ό,τι αγαπάει και ό,τι νομίζει ότι θα του κάνει καλό. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί κάποιο αρχαίο ιστορικό να είναι καλό για όλου. Μπορεί να διαβάσει ότι... κάτι άλλο που να τον κάνει. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Ότι... Λογικό είναι αυτό, είναι λογικό. Ναι, απλά το πρόβλημα βλέπω ότι είναι καθαρά υποκλιικέ απόψει περιόλων των θεμάτων ζητημάτων στη χώρα και δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Και καλό θα ήταν να θυμηθούν ότι πρέπει να είσαι αντικειμενικός για να εκφράζει την αλήθεια. Ναι. Και πλέον βλέπουμε μομερό χτυπήματα σε διάφορε ομάδε τη κοινωνία μα, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι μετανάσεις, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι ασθενεί, που δεν έχουν το δικαίωμα να. Ε, μπορούν να εκφράσουν τα παράπονά τους με πορείες ή με διαδηλώσεις ή σε κανάλια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν βλέπουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα πρέπει λίγο να κινηθούν μόνοι τους, να ψάξουν τους νόμους μόνοι τους και να, ε, να κυνηγήσουν το θέμα τους με κάποιο Πάμε νόμιμο τρόπο, με, κάποιο, με κάποια διατησία ίσως να εκφράζουν ναι, παράπονα τρόπο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. Ναι. Κάπος, κάπος. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια που είναι έτσι η κατάσταση στην Ελλάδα έτσι όπως είναι και κυρίως τον τελευταίο χρόνο έχει εσύ περισσότερα προβλήματα όταν βγαίνει στο δρόμο, βόλτα ή οπουδήποτε κινείσαι ναι. Νιώθεις ότι έχεις περισσότερα προβλήματα Έχω Φοβάσαι πε... περισσότερο Έχω... Ναι, φοβάμαι, φοβάμαι ότι δεν μπορώ ε, να ζήσω από μόνο μου δεν μπορώ να... Δεν... Δεν μπορώ να ζήσω από μόνος μου διότι δεν μπορώ να εργαστώ και εύκολα Διότι και όταν λέω το όνομά μου Έχω καταλάβει από τους εργοδότες που έχω ζητήσει δουλειά Ότι θα προτιμούσαν να πάρουν κάποιον Έλληνα να στηρίξουν μια ελληνική οικογένεια. Πέρα από τη δουλειά που πέρα μπορεί να το καταλάβουν είναι δύσκολο για πολλούς άλλους στο Η βόλτα δρόμο, αυτά τα βγαζιά, να πεις καφέ ή οτιδήποτε ε, Τυχαίνει εκ πρώτης όψεως να μην αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είμαι ξένος, Έχει φάτσα Έλληνα. Ναι, ότι δεν είμαι Έλληνα πολίτη που έχω γεννηθεί από Έλληνε γονεί εδώ στη χώρα. Και ακόμα και όταν έχω μιλήσει μαζί του δεν έχουν καταλάβει πάλι. Η γλώσσα τον καταλαβαίνει ότι ο καθένα. Ναι, είμαι ξένος, ναι. Και δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δυστυχώ το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο είναι όταν έχει λίγο πιο ε, διαφορετικό χρώμα. Ναι, δεν από δεν το γλώσσα, κοινό που πιστεύουμε ότι. Αστυνομία κτλ. δεν έχει χρειαστεί να. Ναι, μου έχουν έτσι. κάνει εξακρίβωση στοιχείων και παρότι του έχω μιλήσει και του έχω δείξει τα χαρτιά μου, θέλουν να μου κάνουν προσαγωγή λόγω του ότι δεν κουβαλάω τη βεβαίωση τη άδεια διαμονή μαζί μου. Δεν έχει ταυτότητα ελληνική, το δεν ελληνικό έχω το ελληνική, σου ταυτότητα. δεν μου έχει δώσει. Ε, με το του. Δεν έχει καμία ταυτότητα. Καμία τα, Όχι, έχω το διαβατήριό μου, το τυχεράκι τη άδεια διαμονή. Εντάξει, τώρα ναι. αυτό είναι λιγμένο. Όχι, βεβαίω και πρέπει να κάνουν έλεγχο γι' αυτό και μου κάνουν προσαγωγή. Σε έχουν πάει στο τμήμα, δηλαδή. Ναι, στο τμήμα, μέσα σε κρατητήριο. Ενώ μιλά σε έτσι, σε ακροδεξιά. Ενώ ακούμινε, μιλάω, ναι. Σε κρατητήριο πάνε. γιατί. Τη βάλα σε κρατητήριο. Ναι, δεν μπορώ να κάτσω στον αξιωματικό υπηρεσία. Θα μου πάρει μια σύντομη συνέντευξη να μου πει γιατί. Αυτό γίνεται μέχρι να, να σου φέρουν τη βεβαίωση κάποιου από το σπίτι. Ναι, κάποιο να τη φέρει από το σπίτι και μου λένε γιατί δεν την κουβαλά. Σου εξηγώ ότι δεν την κουβαλάω, διότι αν χάσω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπάω εγώ στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Ευαγγελιστρία 2, α πούμε. Που πρέπει να πάω από τι 5.30 ώρα το πρωί να αφήσω το, χα... το χαρτί με το όνομά μου και να ξαναπάω στι 9.30 ώρα ή να παραμείνω να κάνω βόλτα στην Αθήνα. Που αυτό κάνω. Περπατάω στο θησίο, περπατάω στο μοναστηράκι, να περάσουν τρει ώρε, 3.30 και να ξαναπάω εκεί που θα κατέβει η υπάλληλο να μα φωνάξει με Ξανά τα νούμερα αρχή, και να πάμε ναι, ναι. πάνω να κάνω μία ερώτηση ή να καταθέσω ένα συμπληρωματικό σχόλιο. Που ισχύει για όλου. Ισχύει για όλου, ναι. Έχουν και ένα τηλέφωνο πληροφοριών που ποτέ δεν το σηκώνουν. <laughs> Ποτέ όμω δεν το σηκώνουν. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να είναι μια άνοιγμα, ένα άνοιγμα θέση εργασία για κάποιον. Να βάλουν ένα σηκώνιο τηλέφωνα και να δει τι θέλει ένα άνθρωπο. Για να μην αρέσει μέχρι εκεί. Μου επιμένει κι εσύ όπω και όλοι μα εδώ ότι μπορεί να εφαρμοστεί λογική σε αυτόν τον τόπο. Επιμένουν οι Ναι, ναι, ναι, ναι, άντε ναι, να δούμε. Καλά, δεν κάνεις, μπορεί, και εσύ, νικά, νικά. καλά, καλά. Λοιπόν, ο κύριο που ακούτε λέγεται Μπράιαν. Γεννήθηκε, κατάφερε μοίρα να γεννηθεί στο Ιράν. Ναι. Είναι χριστιανό, είναι Ασσύριο. Η παλιά ονομασία των Ασσύριων, ποια ήταν, γιατί. Αραμέι. Παίζει και στην μεγάλη εβδομάδα πολύ στα Ευαγγέλια ναι. τα αραμαϊκά. αραμαϊκά είναι και η γλώσσα του Χριστού. Η γλώσσα ναι. του Χριστού, όντω. Τα αφαιρεμήρα να έρθει 2,5 χρονών εδώ. Έχει ζήσει δυόμιση χρονιακή και 26 στην όμορφη Ελλάδα. Εσύ και η οικογένειά σου. Ναι. Θα πούμε, θα τον έχουμε όλη την ώρα εδώ. Έτσι διαλέξαμε σήμερα, μεγάλη Πέμπτη, να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μέσα μεσημέρι, μετά τι διαφημίσει, θα συνεχίσουμε. Ένα καράβι από το πενήντα έχει να φανεί, και σιδηρότη και σπεστόλι μάνι με ανθρωπέ. που έχει μάραθει ηλεκτρικό τη αιά σε πηγάδι, και αριάννη έχει μου Ηλεκτρικό ηλεκτρικός αιά σε πηγάδι, και αριάδνη Σε δίκα σαν να στα χρόνια σε μια ζωή χωρί προπτική, χάνεσαι σαν το βλάδο στην ογόλια. Και όταν ψάχνω, λύσει στη φυγή. Πληρώνει όσο, όσο, όσο τα δηλώσει και κομματιάζει στην αιχμή ηλεκτρικό. Είναι σκοτάδι, κεφάλι, και τα πως και κάνουν... Αυτός είναι η στο σκοτάδι, Ποιο φτιάζει, κεφάλι, Και τα Σαν Ποιο και Το διάλεξε ο Μπράιαν. γιατί ή τον ηλεκτρικό θησέα? Ναι, Γιατί εκφράζει ένα πρόβλημα τη κοινωνία μα το οποίο ε, προκαλείται από αυτού που εκλέγουμε και μα καταπιέζουν να ζούμε με τον τρόπο που θέλουν. Αλλά εμεί είμαστε άνθρωποι δεν θα λέγαμε ελεύθερη βούληση, διότι η ελεύθερη βούληση με Ελεύθερη φαντασία. Ελεύθερη φαντασία <laughs> έτσι ακριβώ, γιατί η ελεύθερη βούληση μπορεί να έχει εσύ να φάστα, αλλά να, άμα πάσει ένα εισατόριο θα οποία εμεί αυτά έχουμε. Έτσι είναι και η κοινωνία μα. Εγώ μπορεί να θέλω να κάνω κάτι, να γίνω αστροναύτης. Εδώ σε αυτή τη χώρα δεν μπορώ να το κάνω. Θα πρέπει να πάω εκεί που μπορώ. Και γενικά... Ο Μπράιαν που ακούτε, ε, ο όσου μπήκανε τώρα στην Ακροάση, είναι η Ελληνοφρένε βεβαίως τη μεγάλη Πέμπτης, ειδική εκπομπή και σήμερα, το συνηθίζουμε αυτό στις μέρες των εορτών. Ε, τον ε, φιλοξενούμε εδώ, με πολύ μεγάλη χαρά. Ε, ε, είναι μετανάστης. Με, μιλάει τη γλώσσα που ακούτε, άριστα. Ε, Αλλά γεννήθηκε σε άλλη χώρα, το είπαμε και πριν, έχει γεννηθεί στο Ιράν και από τα 2,5 του χρόνια η οικογένειά του ήρθε εδώ και ζει 26 χρόνια στην Αθήνα. Έτσι. Έτσι Ελλάδα και Αθήνα. Ε, μιλάς ελληνικά, πολύ ωραία. Σε ποια γλώσσα σκέφτεσαι? Στα ελληνικά. Ελληνικά. Την ναι. δική σου γλώσσα, την οικογενειακή, την... Μιλάμε στο σπίτι. Αλλά προσπάθω... αραμαϊκά. αραμαϊκά, ναι. Όχι τα πέρσικα. Όχι τα φαρσί. Ναι. Φαρσί είναι η εθνική γλώσσα ναι, ναι, ναι. του Ιράν και δεν μπόρεσα να μιλήσω. Διότι δεν πήγα σε κάποιο σχολείο και γενικά οι γονεί μου μιλούσαν αραμαϊκά στο σπίτι. Αν και ξέρουν τα φαρσί. Ναι, ναι. Γιατί με όλου του Ιράνου φαρσί συνεννοούνται. Mm -hmm. Αλλά εγώ δεν μίλησα αυτή τη γλώσσα ποτέ. Έχει ενδιαφέρον αν μάθει, αν γίνει κάτι στο Ιράν, η οικογένεια, βλέπει, παρακολουθεί, φαντάζομαι. Παρακολουθούμε ναι, τα γεγονότα, παρακολουθούμε τι συμβαίνει, πώ. Τι προβλήματα αντιμετωπίζει η κοινωνία εκεί πέρα. Όπω παρακολουθούμε και σε όλο τον κόσμο τα γεγονότα που σήμερα είναι εύκολο να πάρει μια πληροφορία. Καλά Οι πλημμύρε γίνονται στην Κίνα, το έχει μάθει δευτερόλεπτα. Το μάλλον ασφαλιστικά τη Λέβαια. χώρα σου τι συμβαίνει. Έφυγαν με η πόνο οποία, όταν έφυγαν, έφυγαν το 87 η οικογένεια από εκεί. Ναι, με πόνο ναι. Διότι άφηνε στη χώρα σου, την πατρίδα σου, τη γη σου. Γίνεται όλο ο πλανήτη, είναι δικό μα. Δεν είναι ότι έχουμε κάποια σύνορα περιορισμένα. Απλά είναι θέμα και, συνήθεια, και η συνήθεια, σας. συνήθεια. Είναι το η συνήθεια εντωμεταξύ. έτσι. Είναι... Δεν ήταν ελεύθερη επιλογή του. Αναγκάστηκαν φύγουν. Να Αναγκάστηκαν, ναι. Πούλησαν σπίτι, περιουσία, φορτηγό, αυτοκίνητα. Και ήρθανε και Ελλάδα. Ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, ναι. Στο, στο σχολείο, πώ με... σε αντιμετώπιζαν όταν άρχισε να πηγαίνει στα ελληνικά Ή... σχολεία. Ήταν πολύ ε, φιλικό, γενικά. Τι... Ο Μπράιαν ένα... είναι το μικρό κατευθύν. Το Μπράιαν, πώ κολλάει με τα Πέρσικα και με το Ιράν. Το... Ναι, εμεί στη χριστιανική εκκλησία στο Ιράν. Μπορεί να βαφτιστεί με ένα όνομα το οποίο δεν ανήκει σε κάποιον, σε κάποιον Άγιο, όπως ναι. συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Δίνει όποιο όνομα θέλει. Ναι, εσύ. όνομα θέλεις και είναι φυσιολογικό εκεί πέρα. Επειδή είναι δυτικό τρόπο, δεν, ναι, ναι, ναι, ναι. δεν σε υποχρεώνει να βαφτιστεί με το όνομα κάποιου Αγίου. Το επίθετο είναι η Γιωχάννα. Δηλαδή, Brian, να αναφέρω και αυτό ναι, ναι. σαν παράδειγμα, ότι εδώ στην Ελλάδα, μα θέλει να δώσει ένα όνομα ναι, αρχαίο, λίγο, αρχαίο να, να βαφτεί κάποιον όμηρο, ας πούμε, θα σου πει ο παπά, βάφτισε τον κάπω αλλιώ. Να έχει και όλο αυτό. Να γιορτάζει. Άγιο, και... ναι, να γιορτάζει. Το είσαι Μπράιαν Γιωχάννα το επίθετο. Στο σχολείο, όταν ακούγανε το επίθετο. Ε, και... Πάντα είχαν α πούμε μια περιέργεια γιατί και πώ. Βέβαια, οι φίλοι με συνηθίσαν και ξέραν την ιστορία ναι, ναι. μου, αλλά τα καινούργια πρόσωπα που γνώριζα στη ζωή μου. Είχαν ε, μία στάση ότι ποιο είσαι και τι γίνεται. Γιατί σε μένα έτσι. Ε, υπήρχε προκατάληψη, ναι. Όχι από όλου βέβαια. Ναι. Εγώ είχα προκατάληψη από ένα 15% όσων γνώρισα ας mm -hmm. πούμε στα σχολεία. Η οποία Ή, Και ήταν πώς... και άσχημη αρκετέ φορέ. Διότι ήταν προσβλητική. Από συμμαθητέ. Και, και από άλλα παιδιά που ήτανε τάξης. ήταν μεγαλύτερη τάξη. Ήταν α πούμε οι, οι μάγκε του σχολείου που βέβαια ποτέ δεν φοβήθηκα, απλά ενοχλήθηκα. Ναι. ναι. Πώς το αντιμετώπιζες, το αν συζητου... κάνατε το... τις γνωστές μαγείας και τα λοιπά. Το συζητούσα με τους γονείς μου και με ηρεμούσαν και μου έλεγαν ότι μη δίνει σημασία. Την ώρα του περιστατικού στο σχολείο. Την ώρα του περιστατικού στο μέχρι σχολείο να γονείς... ένιωθα μία ντροπή, διότι έβλεπα ότι με απομονώνανε από την παρέα μου απότομα και, με... και φαινόμουν διαφορετικό. Ότι κάτι συμβαίνει μαζί μου, ότι κάτι είναι ενοχλητικό. Ότι μια ομάδα παιδιών ενοχλείται μαζί μου. Και αυτό είναι ενοχλητικό και δεν μπορεί να ζήσει με αυτή την ιδέα, με αυτή τη σκέψη. Και κάποια, κάποια στιγμή σου γίνεται ένα ψυχολογικό, α πούμε, και φοβάσαι Τώρα πώ θα με αντιμετωπίσουν αυτοί που θα γνωρίσω τώρα. Ναι. Αλλά αυτό κρατούσε όσοι ώρε στον στο σχολείο μόνο κα, του. Κανεί την... δεν καθορίζει το ποιο είσαι ναι. ή ακόμα και η σκέψη του για το ποιο είσαι εσύ. Ε, mm -hmm. Εσύ καθορίζει τον εαυτό σου και ποιο είσαι εσύ και οι πράξει σου. Ναι. Ε, εντάξει, γιατί δεν είναι την παιδική φαντάση. είναι ένα θέμα. παιδική ηλικία, Και ηλικία, παιδική, ε, βέβαια, για, για κάποιε ώρε, έστω να διαρκέσει αυτό, ναι. είναι ένα θέμα. Μέχρι να πα στο σπίτι, είναι. να τονωθεί να δει του δικού σου ανθρώπου. Και αυτό πάντα ήταν μικρό, μικρή ενόχληση λόγω ότι δεν φαινόμουν, α πούμε, έτσι, εκ πρώτη όψεω. Το τονίζω και πάλι αυτό, διότι πολλά παιδιά που μπορεί να ακούνε αυτή τη στιγμή. Ενοχλήθηκαν πάρα πολύ, επειδή εκ πρώτη όψεω φαίνονται και κατευθείαν του έχουν, στην... έχουν ξεχωρίσει. Και, τους και πολλά παιδιά Ελληνόπουλα που ζουν στη Γερμανία, γιατί μα ακούνε και από το διαδίκτυο ή που ζουν σε άλλε χώρε, θα έχουν την ίδια εμπειρία. Έχουν την ίδια εμπειρία. Την δεν δεν αφοράνε, δεν αφο, όλα αυτά που λέμε δεν αφορούν μόνο αυτού που ζουν στην Ελλάδα, Έλληνε ή ξένου. Αφορούν και του Έλληνε που ζουν στο εξωτερικό. Που είναι πάρα και... πολλοί. Έτσι είναι και κυρίως στη Γερμανία που αν δεν μιλάς καθαρά τη γερμανική γλώσσα σου αντιμετωπίζουν πάρα πολύ εχθρικά και ε, σε θεωρούν υπάνθρωπο που αυτός ο όρος κανονικά δεν είσαι, πρέπει δε να υπάρχει παλιά, δεν, δεν μπορεί να υπάρξει αυτός ο όρος είσαι υποάνθρωπος ή είσαι ανώτερος άνθρωπος είσαι απλά ένας άνθρωπος ο εγκέφαλο σου και η σκέψη σου μπορεί να είναι ανώτερη ή κατώτερη αλλά σωματικά και πνευματικά δεν πάβεις να είσαι άνθρωπος. Τώρα τα υπόλοιπα, προσωνύμια ας πούμε, και κάνουν σύνθετη το, τη λέξη άνθρωπος, δεν μπορούν να στέκουν. Ναι. Δεν Ά, να κάποια. Κάποιοι κρατιούντα, δεν, δεν, κρατιούντα δεν γίνεται. Είναι, είναι, είναι λάθος. Το έχει αποδείξει η ιστορία και καλό είναι ο άνθρωπος να μην ξεχνάει ποτέ την ιστορία. Δεν μπορείς να επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη. Μπορείς να, να στηριχτείς. Σα σωστά γεγονότα που γίνανε Σε αυτά που αποδείχθηκαν Από επιστήμονες, από λαούς Πώς αντιμετωπίσαν δύσκολες καταστάσεις Να πατήσεις αυτά και να προχωρήσεις Όπως βλέπεις ξεχνάμε Σαν άνθρωποι και μάλλον δεν γνωρίζουμε κιόλας Και τα τελευταία τρία χρόνια Αυτό αποδεικνύεται νομίζω Δυστυχώς πάρα πολύ δυνατά Ότι ο άνθρωπος ξεχνάει Τι ακριβώς έχει γίνει Γιατί επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Με τις όποιε αναλογίες που έχουν γίνει και σε άλλες χώρες στο παρελθόν. Ξεχνάει. Δυστυχώς... Το τέλος των οποίων ήταν το αίμα, ο θάνατος για τους πόλους. Εκεί κατέληξε όλο αυτό. Ε, εκεί κατέληξε το οποίο είναι τραγικό γεγονός. Όπου έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς σαν Ασήριοι, μαζί με τους Έλληνες, του Πόντιους και τους Αρμένιους, γενοκτονία από τους Τούρκους. Έχουν χαθεί εκατομμύρια ψυχές, συνολικά... Και αυτό πρέπει να μα δώσει ένα παράδειγμα γενικότερα. Και εκτό από αυτό το θέμα, υπάρχουν και οι πόλεμοι που γίνανε, όπω στην Ελλάδα. Α πούμε, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνά τα γεγονότα που πέρασε ο λαό σου, οι παππούδε σου. Από ποιου τα πέρασε, γιατί τα ναι. πέρασε, πώ συνεχίζεται σήμερα, τι κατάλαβε από αυτό, πώ το αντιμετώπισε. Ξέρεις πολλοί κόσμοι όταν του λε ή ακούνε ότι όλοι αυτοί που έχουν έρθει εδώ, ούτε θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα πρώτον και δεύτερον έχουν έρθει. Ε, ό, όχι επειδή το θέλανε δεν θέλει κανείς, δεν έχει κανείς να αφήσει τον τόπο του όσο φτωχός και να είναι ο τόπος όσο κακοτράχαλος Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που κάποιοι Η... φεύγουν από εκεί για να περπατήσουν χιλιόμετρα σε βουνά με το θάνατο ως απειλή με, χωρίς ε, τροφή, χωρίς νερό ξυπόλοιτοι για να έρθουν κάπου και να πληρώσουν πουλώντα τα υπάρχοντά του και να έρθουν σε ένα σημείο εδώ, εντάξει να μην ξεχνάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Η Ελλάδα είναι μια ε, χώρα όπου γεωγραφικά ενώνει τρει υπήρου. Επο, επομένως είναι επόμενο να έχει μια εισρωή ε, μεταναστών, προσφύγων από χώρες όπως είναι η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική όπου είναι κοντά και η Ιταλία είναι κοντά. Και αυτό οφείλεται διότι κάποιοι άλλοι λαοί, λόγω συμφερόντων, έχουν εισβάλει στι χώρες τους ή έχουν βάλει πολιτικά καθεστώτα τα οποία είναι βάναυσα και βασανίζουν τον κόσμο μέσα για δικά τους συμφέροντα πάντα οικονομικά κυρίως με απότερο σκοπό, σκοπό την υπεροχή πάνω στον πλανήτη να, ναι. η γνωστή διαπλοκή η μεγάλη εντάξει που... και αναγκάζουν μια μερίδα ανθρώπων πλέον να μην αντέχει και να αφήνει με δάκρυα και πόνο τη πατρίδα του και, και να μην ξεχνάμε καλύτερο. ότι πυροβολούνται στην πλάτη πισόπλατα από τους στρατιωτικού φεύγοντας, αφήνοντας τη χώρα τους κοντά στα σύνορα. Εντάξει, πολλοί δεν προλαβαίνουν ούτε καν να φύγουν ε? και έρχονται εδώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι ότι είναι πάρα πολύ και δεν μπορεί να αντέξει μια μεγάλη ποσότητα μεταναστών εδώ πέρα. Βέβαια, δεν έχουμε μεριμνήσει γι' αυτό τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, κυρίως τη πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπου... Είδε ότι έρχεται να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο τέτοιο πρόβλημα και δεν έφτιαξε κέντρα συγκέντρωση με κάμπ. Καθαρά, γιατί πρημοδοτείται για κάθε μετανάστη που είναι εδώ από το Δουβλίνο 2. Εντάξει, και η και τα λεφτά αυτά χάνονται. Η γνωστή ελληνική πραγματικότητα που όλα γίνονται και δεν γίνονται. Δεν μπορούμε γίνονται να, το αφ... γίνονται. να το αφήσουμε έτσι. Δεν Υπάρχει... ρωτήσω πάνω στο αυτό. Κάποιοι λένε δεν με νοιάζει σε εμά. Δεν με λένε κάποιοι, τι γίνεται στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Βόρεια Αφρική. Εδώ να μην έρχονται και αφού ήρθαν να του διώξουν. Την έχεις ακούσει αυτή ναι, την άποψη, εκφράζεται έτσι που Έ, Έρχονται εδώ πέρα, τους δίνουν με τη μία ένα χαρτί απέλασης, τους φέρνουν στην Αθήνα και δεν τους έχουν, έχουν μεριμνήσει να τους πάνε κάπου και να δούνε. Να ασχοληθεί και η, η πατιαρμοστία του ΟΗΕ, καθώς έρχονται σαν πρόσφυγες εδώ πέρα, να δούνε τι θέλουν, πού μπορούν να τους βάλουν, να συνεργαστούν με ευρωπαϊκές χώρες, γιατί το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Έχουν πέσει με τα μούτρα πολλέ μεγάλε δυνάμει αυτού του πλανήτη στι χώρε του και οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δύναμη να κάνουν τίποτα. Και έρχονται εδώ πέρα και, εσύ... και αντιμετωπίζουν μεγάλο ρατσισμό που από που όργανα του κράτου. Αυτό που λες είναι σωστό, απευθύνεσαι στη διοίκηση στην ελληνική. Εγώ σου λέω: Ανοίξει απέναντί σου κάποιον που λέει ότι δεν με νοιάζει για το δικό σου το πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Εσύ είσαι και χριστιανό, μιλάς και καλά ελληνικά. Περνά με άριστα σε σχέση με αυτό που έχουν στο μυαλό του. Παρόλα αυτά, εγώ δεν θέλω, δεν θέλω καθαρή την Ελλάδα. Υπάρχει, από ποια άποψη καθαρή, δεν ε, είναι Να είναι μόνο όσοι εδώ. γεννήθηκαν εδώ. Δεν θέλω να μου έρθουν οι άλλοι και θέλω να του πετάξουμε στη θάλασσα. Ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι στην παγκοσμιοποίηση σήμερα, όταν εσύ παίρνει προϊόντα ε, από την Ανατολή, για παράδειγμα το πετρέλαιο, όταν το παίρνει από την Ανατολή και εσύ μπορεί και ζεις και κινείσαι με το αυτοκίνητο, το μηχανάκι, το λεωφορείο σου. Όταν εσύ παίρνει πρώτε από την Αφρική με τα τα οποία επεξεργάζονται στο Βέλγιο και μετά έρχονται εδώ πέρα με τη μορφή ενός σύγχρονου κινητού ή σύγχρονου υπολογιστή όταν εσύ παίρνεις ένα υβριδικό αυτοκίνητο το οποίο φτιάχνεται με μεταλεύματα τα οποία σπανίζουν και η Κίνα δεν τα εξάγει πλέον και τα πουλάει μόνη της και πλέον έχει συνάψει σχέσεις με την Αφρική για να τα παίρνει από την Αφρική διότι χάνει και αυτή τι πρώτες ύλες τελειώνουνε Για να σου φτιάξει μια μπαταρία για να στηρίζει το υβριδικό αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να λες εσύ ότι απολαμβάνει την τεχνολογία που σου πουλάει ο Ασιάτη και να μην δέχεσαι τον Ασιάτη εδώ. Δεν μπορεί να τρως μπανάνε τσικίτα από τον Βραζιλιάνο και να μην δεχτεί τον Βραζιλιάνο εδώ. Ή να πίνει το καφέ τη οποίο. Δεν... και να μην δέχεσαι έναν Αιθίωπα εδώ πέρα. Άμα θέλει, κλείσε τα σύνορα και να μην έχει καμία επαφή με καμία χώρα στον κόσμο. Πράγμα που είναι αδύνατο. Εμεί, σαν ανθρωπότητα, είμαστε όλοι άνθρωποι και ακούν... δεν είμαστε διαφορετικοί. Ένα εκεί. πρόβλημα και οι Έλληνε, περίπου 6-7 εκατομμύρια που ζουν. Εξωτρικό, στι... Σχεδόν αλληλικώ, που ζουν στι άλλε χώρε. Έτσι είναι, βέβαια. Εμεί, όλοι είμαστε, όλοι είμαστε ταξιδιώτε πάνω σε αυτή τη σφαίρα που την καλούμε γη και απότερο σκοπό του ανθρώπου είναι να χαρτογραφήσει το σύμπαν, να καταλάβει πού είμαστε και πού πάμε. Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε αν αναπτύξουμε την παιδεία, αν φτιάξουμε περισσότερα σχολεία. Περισσότερα πανεπιστήμια, να ασχοληθούν οι, οι καθηγητές, οι επιστήμονες, να δοθεί ο λόγος αυτούς. Βγάλτε στην επιφάνεια τους καθηγητές, ανθρώπου λόγιου. Κάποτε είχατε το Ρίγα είχαμε το Ρίγα στο Εκατοστάρικο. Αυτός ήταν ένα Έλληνα στο εξωτερικό. Το που που δεν... το Γιατί είναι Έλληνε που κατοστά... βοήθησαν τη χώρα του από το εξωτερικό. Δεν τη βοήθησαν από το εσωτερικό, αλλά. Και... Έδειξαν παραδει παραδειγματικά Και τι όραμα είχε ο ρίγα Φεραίος Για όλα τα Βαλκάνια ε, ναι. Που αν οι τωρινοί Ελληναράδες Που υποτίθεται πατάνε τους προγόνους Και τα λοιπά και τα λοιπά ε, Είναι κόντρα Το όραμα του ρίγα Με αυτό που το όραμα που έχουν τώρα Μια Ελλάδα καθαρή Εντός συνόρων όπως την φαντάζονται φαντάζομαι Έτσι ακριβώς Κάτσε να κάνουμε μια, ένα διάλειμμα ακόμα, γιατί έχουμε υπερήφημες διαφημίσεις. Ο Μπράιαν είναι εδώ, στην ελληνοφρένεια της Μεγάλης Πέμπτης, σε λίγο τα υπόλοιπα. Το τραγούδι είναι επιλογή δική σου. Γιατί το βάλαμε? Διότι λέει ότι τα πολίτημα και τα έφθραστα πράγματα θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Όπως είναι ακριβώς και η δημοκρατία που γεννήθηκε πριν από 2.500 χρόνια και αγαπήθηκε από τους αδύναμους και γεννήθηκε από έναν δυνατό άντρα της εποχής του Περικλή για να εξυπηρετήσει το κοινό όφελο της πολιτείας του έγινε ένα παγκόσμιο, είχε παγκόσμιο αντίκτυπο και Αυτό όμως δεν άρεσε στις δυνάμεις που ήθελαν πάντα την εξουσία. Και από τότε βιάζουν τη δημοκρατία μέχρι και σήμερα. Και δεν αφήνουν λόγο στη δημοκρατία και στην ειρήνη και στη σκέψη. Αυτό λέει το τραγούδι, ότι θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Καλό είναι, όπως είπα και πριν, οι επιστήμονες να έχουν το λόγο, οι λόγοι να έχουν το λόγο, να ιδρυθούν επανεπιστήμια, σχολεία, Να αποκτηθεί το ενδιαφέρον και τη γνώση. Ναι. Ποτέ δεν είναι δύσκολη υπήρχαν Είναι και ατομική ευθύνη πέρα από αυτά που λες και πρέπει μέσα από τα μέσα ενημέρωση να προβληθούν. Η πολιτεία να φτιάξει τα σχολεία είναι και ατομική ευθύνη εδώ που έχουμε έρθει. Δεν δικαιολογείται κανεί να καλύπτεται πίσω από την κρίση πίσω από την αδυναμία του κράτου. Ο καθένα ξέρει τι ψηφίζει, ξέρει τι επιλέγει, ξέρει συμπεριφέρεται. Δεν είναι ανήλικο. Ούτε δικαιολογείται η άγνοια όταν έχουμε ζητήματα ζωή, θανάτου. Επιβίωση, ταλαιπωρία, διώξεων. Όλα αυτά. Έχετε φτιάξει μία. πώ να το πω, το Generation. Μία μια ομάδα. Μια ομάδα. Παιδιών μεταναστευτική με καταγωγή και μη. Generation 2.0. Ναι. Τι είναι αυτό για πες Είναι μία ομάδα παιδιών μεταναστευτική καταγωγή και μη μεταναστευτική καταγωγή. Υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί από Έλληνε γονεί, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή. Και ασχολούμαστε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πολλά παιδιά, είναι ποικίλα τα προβλήματα, πάρα πολλά, και αυτό είναι ένα πρόβλημα πούμε, που πρέπει να το κοιτάξει και προσπαθεί να το κοιτάξει, πιστεύω, η πολιτεία για να καλύψει όλα τα προβλήματα με κάποιο τρόπο. Κάνετε και προτάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία, Καταρχήν, έχετε σελίδε. Προσπαθούμε σιγά-σιγά να αναπτυχθούμε, να κάνουμε προτάσει για να βοηθήσουμε από, πλευρά μας, από την πλευρά μα στην επίλυση αυτού του προβλήματο. Μπορεί να σα βρει κάποιο στο διαδίκτυο. Με τη διέθεια έτσι όπω. το, το είπε ακριβώ. 2 τελεία 0. 2 2.0. 0. Ναι. Να μπει μέσα και να. Γιατί 2.0, τι σημαίνει αυτό. Είναι παιδιά δεύτερη γενιά. Το έχετε βάλει και, έτσι ναι. Ναι. Και τα οποία έχουν γεννηθεί έχουν μεγαλώσει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει η Ελληνική πολιτεία, η οποία στο συγκεκριμένο θέμα συμπεριφέρεται, δεν ξέρω πια υπήρου χώρα μπορούμε να διαλέξουμε για να κάνουμε την παρομίωση. Γεννιούνται παιδιά εδώ. Ναι. Εσύ ήρθες στα δυόμιση, έχουν γεννηθεί, αλλά έχουν γεννηθεί. Δεν εδώ υπάρχουν πέρα. πουθενά, δεν ανήκουν πουθενά, δεν έχουν κάποιο χαρτί νόμιμο. Δεν έχουν κανένα χαρτί νόμιμο. Μιλάνε ελληνικά, Άπτεστα. πληρώνουν φόρου κτλ. όταν δουλέψουν και, και, και κρατήσουν. Έχουν μητρό στο ΟΚΑ. Αλλά δεν δεν, ανήκουν, δεν είναι κάτι. Δεν υπάρχουν. Δεν, δεν υπάρχουν ούτε ταυτότητα, πουθενά. ούτε τίποτα. Και ειδικά όταν γίνονται 18 και γίνονται ανεξάρτητοι από τους γονείς τους, που τους καλύπτουν οι άδειε παραμονής τους, ξαφνικά γίνονται παράνομοι και πρέπει να φτιάξουν εκ νέου ε, χαρτιά που να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή παίζουμε ένα κρυφοκυνηγητό με το κράτος, που είναι, που είναι μόνο μία ταλαιπωρία. Ενώ και είναι καθαρά και, και σαράτα τα πράγματα, και ξέρεις και ποιος είσαι, γιατί το ξέρει η υπηρεσία σου, Σε καθορίζει ως παράνομο και κοινήκα μόνος που σου να ψάξει γεννηθεί... να βρεις νόμους, δικηγόρους, ανθρώπους. Κάποιο που, που γεννήθηκε στην Ελλάδα και έχει ζήσει μέχρι τα 18' στην Ελλάδα, δεν νιώθει Έλληνα, μάλλον, δεν έχει δει τον άλλο τόπο. Ε, προφανώς δεν έχει δει τον άλλο τόπο, ναι. δεν έχει πάει στη χώρα του, έχει φάει ό,τι έχει φάει ο Έλληνα Τα έχει χρόνια είναι και Έχει δει ό,τι βλέπει ένας Έλληνας πολίτης. Ε, Σκέφτεται στα ελληνικά, ονειρεύεται στα ελληνικά, διαβάζει ελληνικά, ενημερώνεται τα την στα ελληνικά. Από φαγητά τα πάντα. Ναι, ναι. Ένα αίτημα δηλαδή είναι αυτό που υπάρχει, υπήρχε στον νόμο Ραγκούτσι, νομίζω, αλλά τώρα τον έχουν παγώσει και η κυβέρνηση. Παγώσει ο νόμο του κύριου Ραγκούτσι. Ένα αίτημα είναι αυτό. Ποιος, για του νέου, όποιο γεννιέται, να αντιμετωπίζεται με τη λογική. Και όπω γίνεται σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη, έτσι. Ναι. Και του πολιτισμένου, υποτίθεται, δυτικού κόσμου. Έτσι ακριβώ. Ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα στη Γαλλία βέβαια, το οποίο καλήθηκε να αντιμετωπίσει ο κύριος Σαρκοζή, όπου, όπου όποιο γεννήθηκε έπαιρνε ηθαγένεια. Εντάξει, OK, ίσω αυτό να φέρει κάποια προβλήματα. Μπορεί να γεννηθεί και μετά από λίγα χρόνια, όταν πάει στο σχολείο του, στο δημοτικό, μπορεί να, σιγά σιγά, δεν πε μετά από πέντε χρόνια, ένα εύλογο καθεστώ να μπορέσει χρόνια. να πάρει την ηθαγένεια. Εντάξει, ναι. γιατί θα σου άλλος, εσύ θα εδώ, θα γεννήσει το παιδί, θα πάρει την ηθαγένεια και καθάρισε. Δεν γίνεται να έτσι. Να μπει εμπασμένος σε ένα όριο. Αν αυτό λέω να κοιτάμε ιστορικά πώς αντιμετώπισαν κάποιοι λαοί τα προβλήματα να πατήσουμε πάνω εκεί. Είδαμε ότι υπήρχε ένα αυξημένο πρόβλημα στη Γαλλία... Το αντιμετώπισαν έτσι, το τροποποίησαν λίγο. Όχι και τι σχέσει με την Αφρική, τι χώρε Ναι, Τώρα Αφρική. μου είστε στο μυαλό τυχαία ναι, αυτό. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω. Πέφτουν, υπάρχουν επιστημονικέ ομάδε που καλούνται να λύσουν αυτά τα ζητήματα. Αλλά καλό είναι να μην αποκλείουν και τι απόψει των μεταναστών, διότι εμεί καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ με δυσκολία, με τα βία, μπορώ να βρω δουλειά. Διότι οι πάλι που δουλεύουν στι υπηρεσίε, όπω ο ΑΕΔ ή κάποιοι λογιστέ. Δεν ξέρουν του νόμου και μου λένε ότι δεν μπορεί με τη συγκεκριμένη άδεια διαμονή να κάνει την πρακτική σου άσκηση σε κάποιο γραφείο. Και του λέω: Δεν είναι έτσι. Ο ίδιο ο ΑΕΔ, του λέω του λογιστή, ο ίδιο ο ΑΕΔ λέει ότι μπορώ. Έχει ενημερωθεί. Ο λογιστή δεν έχει ενημερωθεί. Δηλαδή εξαιτία του εγώ χρόνο γρήγορα και δεν μπορώ. Ναι. Αλλάζουν και οι νόμοι γρήγορα. Αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Πολλές, πολλά παραρτήματα, παραγράφοι τροποποιούνται και είναι δύσκολο να. Ψάξει να τα βρει. Έχει ένα τέλειο του κυνήγι. Ναι, πόσο για ένας... πράγματα που για μας θεωρούνται. Ναι, πόσο μάλλον ένα υπάλληλο που κάθε μέρα κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά δεν ενημερώνεται και κάθε μέρα για τι αλλαγέ. Θα μπορούσε να, να ανοίξει κάποιο... κάποια θέση εργασία σε κάθε δημόσια υπηρεσία που ασχολείται με μεταναστευτικά ζητήματα, όπω είναι ο ΑΕΔ, τα γραφεία μετανάστευση, να υπάρχει ένα υπάλληλο που να ενημερώνεται μονίμω για τι αλλαγέ των νόμων. Άμα δεν μπορεί ο υπάλληλο που ασχολείται με τους πολίτες, δεν προλαβαίνει να διαβάσει δεν θα τα κάνει και όλα, να βάλεις άλλον και είναι και μια θέση για πολλούς ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν εργάζονται. Τελειώνοντας ε, γιατί ο χρόνος πέρασε, τι ε, έχουμε να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε εδώ τους Αθηναίους και τους υπόλοιπους σε... τη πατρίδα μας τη Ελλάδα και σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας και σε όλο τον κόσμο θέλω να πω ειδικά αυτές τις μέρες ότι και αύριο είναι μεγάλη Παρασκευή, είναι μέρα πένθους καλό είναι όσο ο άνθρωπος εξελίσσεται να μπορεί να μειώνει το κακό να μην πενθούμε περισσότερους νεκρούς να μην υπάρχει βία να δώσουμε τόπο στη σκέψη να δώσουμε τόπο στη λογική υπήρχαν άνθρωποι λόγοι που ασχολήθηκαν με τη λογική σαν επιστήμη Να ασχοληθούμε και να προβάλλουμε τη λογική και την επιστήμη. Να μην βάλουμε μπροστά καμία θρησκεία, να μην βάλουμε ποτέ υποκειμενικέ απόψει από ανθρώπου που επηρεάζουν εκατομμύρια λαού. Βέβαια, του ψηφίζει, αλλά από εκεί παραστρατούν και κάνουν δικά του. Δύο η ώρα τη νύχτα πάνε και βγάζουν καινούριο νόμο. Την ώρα που κοιμάσαι για να μην κάνει πορεία. Mm. Εντάξει, καλό είναι να δώσουμε τόπο στη σκέψη, να έχουμε καθαρή συνείδηση, ηρεμία και να αφήνει τον άλλον να μπορεί να. Αμυνθεί με τη σκέψη του, με, το, με την ηρεμία του, να μπορεί να σου απαντήσει για τα προβλήματά του, να δώσει χρόνο. Αυτά νομίζω είναι καλέ για το Πάσχα. Όλε μαζί όπω τι είπε. Ωραία είναι και του χρόνου πολλά, δεν λέω, αλλά όλα αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πολλών χρόνων. Να κλείσουμε με αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλά κουράγια. Επίση. Ευχαριστούμε <laughs> πολύ. Ε, θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Εύχομαι. Ευχαριστούμε να τους... έχουμε καλύτερα νέα. Ναι, μα, μακάρι. Ευχαριστούμε και του ακροατέ που μα άκουσαν. Γεια σα. Marcha, w nie nale, nie,